Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μας πρόδωσαν τα υπεραστικά λεωφορεία, ακόμη μια φορά. Ε, σημερινή εκδήλωση ε, αφορά τη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Οι Ανεκτημένε Επιχειρήσεις της Αργεντινής». Είναι μια προσπάθεια το δύο, δύο στο χώρο του βιβλίου των εκυβέρνητων πολιτιών και των εκδόσεων των συναδέλφων και είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί μια πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις ανακτημένες επιχειρήσεις στην Αργεντινή οι οποίες επιβιώνουν από το 2001 μέχρι σήμερα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν και μια μεγάλη άνθρωση. Αφορμή για την μετάφραση και την έκδοση του βιβλίου αυτού αποτέλεσε ο Αγώνας της βιομε ο οποίο φέτο συμπληρώνει τέσσερα χρόνια ε, και είναι και ο λόγος τον οποίο οργανώθηκε και το διήμερο αυτό και σήμερα μαζί μας ε, για να μας μιλήσει για το βιβλίο αυτό είναι ο Χρήστος Αμανουκάς, ο οποίος είναι μέλος των κυβέρνητων πολιτειών. Ε, καλησπέρα για από μένα ε, Καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, για την πρόσκληση και καλή επιτυχία σε όλο το διήμερο ε, για τα τέσσερα χρόνια αγώναμεν όπως είπε και Βασιλική αλλά για τα δύο χρόνια που το εργοστάσιο της βιομέ λειτουργεί στα χέρια των, των εργαζομένων. Εγώ θα πω λίγο, λίγα πράγματα σε σχέση με το, με το βιβλίο, ώστε να ακολουθήσει και συζήτηση που πιστεύω ότι σε αυτού του τύπου, ας πούμε, τις, ε, εκδηλώσεις, νομίζω ότι ε, μέσα από τις ερωτήσεις και από τις απαντήσεις μπορούν να αναδειχτούν και με πιο όμορφο και ωραίο και διαδραστικό τρόπο ε, περισσότερα και κομβικότερα ζητήματα. Ε, καταρχήν για το ίδιο το βιβλίο. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο ακολουθεί το κίνημα των ανεκτημένων κατελειμμένων επιχειρήσεων εργοστασίων, αλλά όχι μόνο, όλων των κλάδων ε, στην Αργιδινή, ε, από το 2001 μέχρι το 2014 που εκδόθηκε. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο ταυτόχρονα κυκλοφορεί στην Ιταλία και στη Γαλλία και τις μέρες που μιλάμε σήμερα μεταφράστηκε στα αγγλικά να κυκλοφορήσει και στην Αγγλία ε, τι είναι αυτό λοιπόν που ένα μεγάλο κομμάτι ε, του κοινού, του κινήματος ε, και αγωνιστών ε, φέρνει και στην Ευρώπη ε, αυτή την έκδοση μια ολοκληρωμένη μελέτη γύρω από το κίνημα των ανεκτημένων επιχειρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι σε μια πολύ μακρινή χώρα ε, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ε, αυτό το οποίο εκτιμούμε εμεί και νομίζω ότι είναι εκτίμηση και του ίδιου του συγγραφέα αλλά και κοινή διαπίστωση σε όλου ε, από εσά ε, είναι ότι ίδιες οι ίδιε οι συνθήκε που γέννησαν αυτό το κίνημα στην Αργεντινή, αρχή το 2001 με το μεγάλο ΜΠΑΜ ε, έχουν έρθει, όχι έρχονται, έχουν έρθει ε, και μέσα στην καρδιά των μεγάλων καπιταλιστικών Μητροπόλεων και στην αναπτυγμένη με ή χωρί εισαγωγικά Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότερα κομμάτια του εργατικού και κοινωνικού κινήματος στρέφονται ε, με ενδιαφέρον στο παράδειγμα της Αργεντινής. Τι συνέβη όμως ε, στην Αργεντινή; Η Αργεντινή αντιμετώπισε το 2001 ένα τεράστιο κράχ. Ε, ένα κράχ το οποίο η δημητιδα του μπορεί να συγκριθεί. Ε, με, την, με τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η καπιταλιστική κρίση και στη δικιά μας χώρα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά σε πολύ μεγαλύτερη ε, ταχύτητα. Ένα κραχ όπως το γνωρίσαμε ε, στην παραδοσιακή αφήγηση του κράφτη 29. Μέσα σε μια ημέρα δηλαδή ε, κατασχέθηκαν ε, καταθέσεις ε, γκρεμίστηκαν ε, περιουσίες μικροκαταθετών ε, ε, διαλύθηκαν ε, εργοστάσια και καταστράφηκε ένας ολόκληρος παραγωγικός ιστός Αυτό το βιβλίο είναι μια προσπάθεια να καταγραφεί ένα κομμάτι μόνο ενός πολύμορφου κινήματος αντίστασης ε, απέναντι, σε αυτές, απέναντι στις καταστροφικές συνέπειες ακριβώς ε, του κράτου του 2001 ε, Συγγραφέας είναι ο Αντρές Ρουτζέρη, ο Αντρέζ Ζουλτζέρι είναι ένας άνθρωπο ο οποίος ακολούθησε το κίνημα των καταλήψεων εργοστασίων και επιχειρήσεων στην Αργεντινή από την αρχή του. Έχει ιδρύσει μαζί με άλλους μια ομάδα πιστοποίηση και αλληλοβοήθειας για τις ανεκτημένε επιχειρήσεις στην Αργεντινή μέσα στην ε, τυπογραφική κολεκτίβα Σιλαβέρ. Ε, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και συμμετέχει ταυτόχρονα σε, ένα παγκόσμιο, σε μια προσπάθεια παγκόσμιας δικτύωσης των καταλημμένων επιχειρήσεων στην οποία συμμετέχει και η βιομέ ε, με ένα παγκόσμιο συνέδριο, μια συνάντηση αυτών των καταλημμένων επιχειρήσεων με το όνομα Οικονομία των Εργαζομένων». Η πιο πρόσφατη αυτή συνάντηση που αποτέλεσε και αφορμή ε, και ένασμα της προσπάθειας να εκδοθεί αυτή η μελέτη και στα ελληνικά έγινε στη Μασαλία ε, μόλις το περασμένο καλοκαίρι με τη συμμετοχή ε, και της βιομε ε, το βιβλίο συνοδεύεται από μια συλλογή ε, φωτογραφιών ενός ε, επίση πολύ γνωστού ε, ακτιβιστή και αγωνιστή φωτογράφου στην Αργεντινή του, Αντρέσ ε, Λοφιέγο, αλλά και με ένα συγκινητικό ιστερόγραφο ε, από το μάκι των που περιμένουμε σήμερα εκ μέρους του Σωματείου των ε, της βιομέν. Όπως είπε και η Βασιλική, είναι μια συνέκδοση δύο αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων στον χώρο του βιβλίου, των εκδόσεων των συναδέλφων και των κυβέρνων των πολιτιών από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, ε, αντίστοιχα. Το βιβλίο αυτό είναι μια ειλικρινή προσπάθεια να αναδειχθούν τα ζητήματα και οι προβληματικές του κινήματος των κατελημένων επιχειρήσεων στην Αργεντινή. Σήμερα στην Αργεντινή λειτουργούν πάνω από 300 τέτοιε επιχειρήσει επιβιώνουν του 2001 και μετά του μεγάλου κύματος των καταλήψεων αλλά από το 2008 και μετά, μετά το δεύτερο κύμα χτυπήματος ε, της κρίσης αυξάνονται κιόλας. Ε, αντιπροσωπεύουν σε απόλυτου οικονομικούς αριθμούς ε, περίπου 15.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα ε, και το 1,6% ε, του ΑΕΠ της Αργεντινής. Κάτι το οποίο φαίνεται μικρό αλλά ας σκεφτεί κάποιος το μέγεθος της χώρας ε, τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα ε, στην Ελλάδα μιλάμε για μια τεράστια προσπάθεια. Ε, Υπάρχουν δύο συνομοσπονδίες με διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά που ενώνουν αυτές ε, τις προσπάθειες ε, δύο συντονισμοί διαφορετικοί και με διαφορετικό προσανατολισμό. Ε, θα πω αργότερα τα βασικά τους χαρακτηριστικά και από τα δύο. Ε, στην Ελλάδα το παράδειγμα των καταλήψεων επιχειρήσεων ε, στην Αργεντινή έχει φτάσει κάπως διαστρεβλωμένα ε, με δύο κυρίαρχους μύθους τόσο όσον αφορά το κίνημα όσο και τις διάφορες πλευρές της αριστεράς ή του αντεξουαστικού ε, χώρου. Συνήθως ακούμε για τις καταλήψεις των επιχειρήσεων στην Αργεντινή ότι είτε... Με ένα κάποιον εύκολο τρόπο αυτοί οι, εργαζόμενοι, οι χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν ε, να παράγουν στα κατελημμένα εργοστάσια και επιχειρήσεις ε, σε ένα ήδη στρωμένο περιβάλλον, είτε ένας δεύτερος μύθος ότι υπήρξε σε κάποια φάση του αγώνα μία προοδευτική διακυβέρνηση η οποία έδωσε κάποιους νόμους ε, θετικούς ώστε μπόρεσαν με κάποιο τρόπο να πληθύνουν ας πούμε, αυτές οι προσπάθειες και να σταθούν πάρα πολύ εύκολα στα πόδια τους. Το βιβλίο αυτό είναι μια απόδειξη ότι τίποτα δεν απέχει περισσότερο από αυτούς τους δύο ισχυρισμούς, από την αλήθεια. Το κίνημα των κατελειμμένων επιχειρήσεων είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από την ανάγκη, ξεκίνησε μέσα από την προσπάθεια αντίστασης σε ένα κύμα απολύσεων και διάλυση του παραγωγικού ιστού σε ένα κύμα αντίστασης στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική των κυβερνήσεων της εποχής και του κράφ του 2001 που με πολύμορφους τρόπους εμφανίστηκε άκρη σε όλη τη χώρα. Χωρίς να υπάρχει ανάλογο, μεγάλο και σημαντικό παράδειγμα συνεταιρισμών ή κολεκτήβων στην Αργεντινή σε αντίθεση με τη γειτονική ε, Βραζιλία. Ε, η, το κύμα των καταλήψεων στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις της Αργεντινής συνδέθηκε και στηρίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα από ένα τεράστιο ε, κίνημα ανέργων ενάντια στην ανεργία και ενάντια πούμε, στη νέα ε, φτωχοποίηση και επισφάλεια που επέβαλαν και εκεί ε, οι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι λοιπόν γέννημα τόσο το επικετέρω, όσο από την άλλη και που ε, πολύ σπουδαίου επίσης κινήματος με αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες στις γειτονιές και στις τοπικές κοινότητες τη Αργεντινής. Αν κάτι θέλει να τονίσει ο Ρουτζέρη αρχικά είναι ότι παρόλο που υπήρχαν μέσα σε αυτές τις καταλήψει και μέσα σε αυτές τις συλλογικότητε εργαζομένων στην Αγγετινή, με μεμονωμένοι αγωνιστές οι οποίοι είχαν στοιχειώδη ή και περισσότερο εμπλοκή με την αριστερά ή με το ευρύτερο κίνημα δεν είναι κάποια ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία οδήγησαν χιλιάδες εργαζομένους να κάνουν κατάληψη επιχειρής που εγκαταλείπονταν από τα αφεντικά και να προχωρήσουν στην παραγωγή με αυτοδιαχείριση Σα ίσα αυτό που τονίζει ο συγγραφέας είναι ότι η, ε, το κύμα αυτό των, ε, το, των καταλήψεων εμφανίστηκε ως μια πραγματική ανάγκη στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι ε, να επιβιώσουν. Τα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που όντως σήμερα μετά από 14 χρόνια αγώνα έχουν και το στίγμα είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε μέσα από βασικές διαδικασίες αγώνα και πραγματικού κοινωνικού πολέμου τόσο με το κράτος, είτε στην πρώτη φάση μέχρι το 2003 είτε και στη δεύτερη με την προοδευτική διακυβέρνηση όσο και με τα ίδια ε, τα αφεντικά. Αυτοί οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα εργοστάσια βρέθηκαν κατεστραμμένα. Ε, υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου ε, ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά ε, ή καταστράφηκε ολοσχερός από την, τον ίδιο το μηχανισμό της εργοδοσίας μόνο και μόνο για να μην παραδοθεί στα χέρια των εργαζομένων. Το πιο επιφανές παράδειγμα, το πιο γνωστό σε εμά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού Ιζανών ε, αντιμετώπισα ακριβώς ε, τέτοια, τέτοια προβλήματα στην αρχή της. Η Ζανόνα από το 2001 μάλιστα μέχρι τις αρχές, τα τέλη μάλλον, το 2011 ε, λειτουργούσε όπως λειτουργεί και η Βιομέ, εδώ. Σε συνθήκες δηλαδή η παρανομίας σε πολύ δύσκολες συνθήκες ύπαρξης ε, σε ακόμη δυσκολότερες συνθήκες διακίνησης ενός πάρα πολύ δύσκολου ε, υλικού όπως είναι τα πλακάκια ε, και άντλης πρώτων υλών. Μέχρι το 2011 λοιπόν που ήρθε σε ένα βαθμό μια κάποιου τύπου νομιμοποίηση. Ο δεύτερος, νόμο, ο δεύτερος μύθος όσον αφορά την καλή νομοθεσία η οποία επιτρέπει για κάποιο μαγικό τρόπο ας πούμε στους αργεντίνους εργαζόμενους να κάνουν καταλήψεις και να λειτουργούν τα εργοστάσια καταρρίπτεται πάρα πολύ εύκολα αν κάποιος απλά κοιτάξει τις ίδιες τις διακηρύξεις αυτού του κινήματο. Οι διακηρύξει λοιπόν αυτού του κινήματο στέκονται απέναντι και ενάντια ακόμα και στον υποτίθεται προοδευτικό νόμο, ο ψηφίστηκε μετά από 8 χρόνια προοδευτική με ή χωρί αγωγικά διακυβέρνηση το 2011. Ένα νόμο που στην ουσία δεν είναι καν νόμο, είναι ένα νόμο ο οποίο πετάει τον μπαλάκι στου δικαστέ, είναι ένα νόμο που λέει ότι έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι που έχουν κάνει κατάληψη σε ένα εγκατελειμμένο εργοστάσιο σε ένα χώρο δουλειά και παράγουν για τον εαυτό τους να διεκδικήσουν νομικά την κυριότητα τη επιχείρηση του εργοστασίου αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο δικαστής στις 250 περιπτώσεις που έχουν τελεσιδικήση μόνο 4 από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις έχουν πάρει θέση υπέρ των εργαζομένων παρόλα αυτά αυτέ οι 300 και πλέον σήμερα επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και σε μια γκρίζα ζώνη ε, ή και παρανομίας με εξίσου δύσκολε συνθήκες πολλές φορές ε, όπως ε, αντιμετώπισαν ε, στην αρχή. Ε, το βιβλίο είπα και στην αρχή ότι λέγεται ανεκτημένε επιχειρήσεις τη Αργεντινή. Και γεννιέται ένα ερώτημα «Γιατί ανεκτημένε. Ε, δεν είναι ένας όρος ο οποίος ε, η, ο μεταφραστής ή οι εκδότες έχουμε επιλέξει εμεί ε, για το βιβλίο, ούτε είναι κάποια ας πούμε, ε, ε, ακροβασία του ίδιου ας πούμε του συγγραφέα είναι ένας όρος ο οποίος επιλέχθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους ακριβώς για να οριοθετήσει ε, την νέα καινούρια και πρωτότυπη μορφή του εργατικού κινήματος που εκφράζουν ε, αυτές οι καταλήψεις και να οριοθετήσουν τον εαυτό τους απέναντι σε δύο ε, συγγενείς θα έλεγε κανεί ε, ρεύματα με τις ε, ίδιες ανακτημένες επιχειρήσεις. Το ένα το κομμάτι του κλασικού ε, εργατικού συνδικαλισμού ε, και κυρίως με τη γραφειοκρατία και την ε, ένταξή του ε, σε έναν κρατικό μηχανισμό, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε ε, και στην Ευρώπη και εδώ που είμαστε, ε, και να οριοθετήσουν και τον εαυτό τους από το κλασικό συνεταιριστικό κίνημα ένα συνεταιριστικό κίνημα που όπως και στην Αργεντινή όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Αργεντινή ε, εντάχθηκε ε, με πολύ ε, σαφείς ε, όρους σε ένα κρατικό μηχανισμό αναπαραγωγής προδίδοντας αν θέλετε και μια προσωπική νότα, ε, σίγουρα κάποιες βασικές αρχές ενός ε, ξεκινήματο ε, στις αρχές του. Άρα λοιπόν οι ίδιοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σαν κομμάτι του εργατικού κινήματος, του κινήματος αντίστασης και αντιπαράθεσης απέναντι στο καπιταλιστικό υπάρχον, αλλά αντιλαμβάνονται και τον εαυτό τους ως ένα κομμάτι το οποίο διαφοροποιείται από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία... αλλά διαφοροποιείται επίσης και από τις μορφές ε, συνεταιρισμών... που η συνδιαλαγή με το κράτος και την επίσημη εξουσία... Ε, τους έχει φέρει σε ένα σημείο να είναι απλά συνεταιρισμοί ε, κάποιων... με εργαζόμενους και υπαλλήλους. Οι ανεκτημένε επιχειρήσει στην Αργεντινή ε, δεν έχουν όμως όλες... Ε, μία και μοναδική φόρμα ε, το πείραμα των ανοιχτημένων επιχειρήσεων μπορεί κανείς μέσα από το βιβλίο θα το δει ε, ακόμα καλύτερα ε, να καταλάβει ότι πρόκειται μια συλλογή πειραμάτων και διαφορετικών δρόμων σε πολλές περιπτώσεις ε, που έχουν πάρει ε, διάφορα εργοστάσια και διάφορη ε, και διάφορη διαφορετική κλάδη ε, οι βασικές όμως αρχές των ανακτημένων επιχειρήσεων είναι αυτές που υιοθετεί ε, και χωρίς να το γνωρίζει ε, και χωρίς να επηρεάζεται αρχικά και η ΒΟΜΕ στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν οι αρχές ε, του ότι δεν είναι μια επιχείρηση, μια ανακτημένη επιχείρηση, δεν είναι μια επιχείρηση μέσα στην οποία υπάρχει μισθωτή σχέση εργασίας, δεν υπάρχει μισθωτό, ε, δεν υπάρχει αφεντικό και υπάλληλο. Ε, δεν μπορεί το μερίδιό σου όταν είσαι μέλος μιας τέτοιας κολλεκτίβας μιας τέτοιας ανεκτημένης επιχείρησης να απολυθεί, να μεταβιβαστεί ή να κληροδοτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο το μόνο που μπορείς ας πούμε, να, ε, να κάνεις και έχεις ας πούμε, το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να κάνεις είναι να έχεις συμμετοχή ε, στη Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο αποφάσεων όλων των ανεκτημένων ε, επιχειρήσεων αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα βασικά χαρακτηριστικά η αντιπαράθεση δηλαδή στον τρόπο λειτουργία των κλασικών επιχειρήσεων είτε είναι συνεταιριστικές είτε όχι που διαφοροποιούν αυτό το κίνημα από το ε, επίσημο ε, συνεταιριστικό τομέα ε, και στην Αρχετινή ε, υπάρχει όμως και μια πολύ σπουδαία δεύτερη διαφοροποίηση όσον αφορά τον κλασικό ε, συνδικαλισμό Η αλήθεια είναι Ότι οι ανεκτημένες επιχειρήσεις Στην Αργεντινή δεν, απο, δεν απορρίπτουν συνολικά Το συνδικαλισμό και τα σωματεία Η πραγματικότητα λέει Ότι ενώ το, Ο μέσο όρος ε, Σε όλη την επικράτεια της Αργεντινής ε, Το 2001 που ξέσπασε Το BAM Συνδικαλισμένων εργαζομένων Γενικά δεν ξεπερνούσε το 36% οι επιχειρήσεις οι οποίες κατέληξαν ε, να είναι ε, τελικά κατελημμένες και να δουλεύουν ε, από, από τους ίδιους εργαζόμενου, εργαζόμενους είχαν σωματεία σε ένα ποσοστό πάνω από 87%. Επίσης όμως η ίδια πραγματικότητα λέει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ηγεσίε και οι πλειοψηφίες αυτών των σωματείων δεν στήριξαν, σε αντίθεση με το παράδειγμα της Βιομέ, δεν στήριξαν αυτές οι πλειοψηφίες ε, τη διαδικασία... Ε, αυτοδιαχείριση και κατάληψη του εργοστασίου Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο Στο οποίο ο Ρουτζέρι θέλει να σταθούμε Ότι υπήρχε το γήπεδο Ότι υπήρχε δηλαδή η διαδικασία Ακόμα και αν αυτή Γεμονευόταν τον καιρό του αφεντικού Και τον καιρό της παραγωγής Υπήρχε η διαδικασία Το σωματείο δηλαδή Η συνέλευση Η αμεσοδημοκρατική διαδικασία αυτή Που ακόμα και μειοψηφικά Μπορούσαν να οριμάσουν οι ιδέε μιας πιο ριζοσπαστικής προσέγγισης και αυτό ας πούμε φάνηκε τον καιρό και τη στιγμή της ανάγκης που όταν θα μπορούσε πραγματικά να τεθεί επιτάπητος και επί του πρακτέου το τι κάνουμε πέρα από την ε, κλασική ας πούμε τη η αυτοιχή, η ψή ας πούμε σε μικραστική γραφεκρατία ενός σωματίου ε, και πέρα από το να μείνουμε προφανώς ας πούμε, όλοι μαζί στην ανεργία να πεινάσουμε ας πούμε, και να πεθάνουμε ε, στη φτώχεια αυτό είναι και το δεύτερο σημείο που διαφοροποιούνται οι ανεκτημένες επιχειρήσεις σίγουρα όχι ως σύνολο αλλά κατά πλειοψηφία με βάση τουλάχιστον τη μία από τις δύο τη μεγαλύτερη ε, ομοσπονδία που έχουν χτίσει ε, στην Αργεντινή ε, το βιβλίο του Ρουτζέρι έχει για μένα ένα μεγάλο σύν είναι ένα βιβλίο ηλικρινές. Δεν είναι ένα βιβλίο Επικής ανάγνωσης Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο μας λέει Ότι άπαξ και πάρουμε τα μέσα παραγωγή Στα χέρια μας ε, Έχει λήξει το θέμα Ή πόσο καλά ας πούμε, τα έχουν κάνει ας πούμε, Οι συνάδελφοι στην Αργεντινή Όλα Ίσα ίσα είναι τόσο ειλικρινές Που αναδεικνύει Τα προβλήματα και τα ζητήματα ε, τα, τα όρια ακόμα και τα όρια της εργατικής αυτοδιαχείρισης ε, μέσα στον καπιταλισμό, μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο ε, αγοράς. Ο να αναμετράται με το ερώτημα αν μπορούν να υπάρξουν κατελημμένες επιχειρήσεις και να λειτουργούν και να παράγουν μέσα στην ίδια πούμε, την, ε, ε, με εμπορευματικές σχέσεις ε, προς τα έξω, αν αυτό έχει μέλλον, αν μπορούν να σταθούν αυτά τα δύο μοντέλα οικονομίας δίπλα-δίπλα εσαί, δίπλα, και αν μπορούν εντέλει να συνεργαστούν. Ε, ο Ρουτζέρη δεν κάνει υποδείξεις. Όμως ε, η λογική η οποία διαφαίνεται μέσα από τα παραδείγματα και την οικονομική μελέτη που κάνει ε, δείχνει να διαφαίνεται ότι τουλάχιστον αυτές οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο έχουν βασικά μειενεκτήματα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο δίνεκες, στο για πάντα αν ταυτόχρονα υπάρχει δίπλα τους η αγορά και ο καπιταλισμός για παράδειγμα λέει στο βιβλίο ότι οι αρεκτημένες επιχειρήσεις είναι δεσμευμένες από το ίδιο τους το καταστατικό και το ίδιο του το είναι να μην κάνουν απολύσεις είναι δεσμευμένες επίσης να μην μπορούν να κάνουν τεράστιες ας πούμε, μειώσεις ε, μισθών, ε, σε καταστρεπτικό ας πούμε, επίπεδο για την ίδια την ε, ε, ζωή των εργαζομένων. Οι ανακτημένες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κλασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ένα, ένας καπιταλιστής, ένα αφεντικό, για να μειώσει το κόστος παραγωγής. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να ρισκάρουν την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων γιατί είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα πάνε πούμε, να υποστούν ε, ό,τι είναι να υποστούν ταυτόχρονα μια ανακτημένη επιχείρηση σε ένα, αν βρεθεί σε ένα σημείο ανάπτυξης ε, και αν κάνει και νέες εντάξεις στο ανθρώπινο ε, δυναμικό της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αύριο μεθαύριο όταν έρθει ε, ένας καιρός κάμψη και δυσκολιών να αποτεινάξει ας πούμε ε, σαν, είναι, σαν να είναι ας πούμε, ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάτιλο τους εργαζόμενους του οποίου προσέλαβε ε, ως ε, νεότερος. άρα λοιπόν αυτές οι ανεκτημένε επιχειρήσεις αυτές οι καταλήψεις αυτές οι νέες παραγωγικέ ε, δομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν το ίδιο ανταγωνιστικά μέσα στην ε, καπιταλιστική οικονομία όπως μπορεί μια κλασική καπιταλιστική επιχείρηση μία από τις δύο η μεγαλύτερη και σημαντικότερη κεντρική ομοσπονδία των ανεκτημένων επιχειρήσεων το αντιλαμβάνεται αυτό και γι' αυτό μάλιστα ο στόχο των ανεκτημένων επιχειρήσεων στην Αργεντινή δεν είναι να παραμείνουν εσάι ένα κομμάτι το οποίο στην άκρη τη παραγωγή το 1-2% του ΑΕΠ μια χώρα να παράγουν έτσι. Αντιλαμβάνονται τον εαυτό του, όπω γράφουν κατά λέξη και οι ίδιοι, ω ένα πόλο διαφορετική εξουσία. Εν τέλει, τη εξουσία των ίδιων των από κάτω, των ανθρώπων που παίρνουν όλη την κοινωνική παραγωγή στα χέρια τους σε αντιπαράθεση με την πολιτική και η οικονομική εξουσία της εποχής μας. Άρα λοιπόν οι ανακτημένε επιχειρήσεις δεν είναι ούτε για το ροτζέρι ούτε για τους εργαζόμενους στην Αργεντινή απλά και μόνο σήμερα ένα εργαλείο διαβίωσης έτσι είναι αλλά ταυτόχρονα ένα εργαλείο διαβίωσης το οποίο έχει εχμή έχει εχμή και έχει δρόμο μάχης και πολέμου απέναντι στο καπιταλιστικό υπάρχουν και αντιπαράθεση ε, με το σύστημα που γέννησε τις ίδιες συνθήκες η ύπαρξη των καταλήψεων αυτών, η ύπαρξης ανεργίας και της τεράστια γιγάντοσης της φτώχειας στην Αργεντινή. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί σήμερα, ε, 14-15 χρόνια μετά αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν 15 χρόνια πριν χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σχέση με το συνδικαλισμό με τα κινήματα, με την αριστερά με τον αρχικό χώρο και εγώ δεν ξέρω τι αντιλαμβάνονται σήμερα τον εαυτό τους να νιώθουν την ανάγκη να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην διεθνοποίηση ε, του φαινομένου των καταλήψεων και των ε, ανεκτημένων επιχειρήσεων ε, παντού και τη σύνδεση ε, με το παραμικρό το οποίο μπορεί να αποτελέσει αγκαθάκι σπόρο για μια μελλοντική κοινωνία ακόμα και αν είναι χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά. Αυτό που μα έκανε πραγματικά εντύπωση από αυτού του ανθρώπου πολύ πριν εκδώσουμε το βιβλίο και πολύ πριν συζητάμε, συζητήσουμε μαζί του ε, προσωπικά ήταν ότι από την πρώτη στιγμή που ακούσαν για παράδειγμα για το εγχείρημα τη Βιομέ, από τι πρώτε τρει εβδομάδε που το Σωματείο των Εργατοπαλίων τη ΒΟΜΕ ανακοίνωσε ανοιχτά ότι έχει την πρόθεση να. Ε, καταλάβει το εργοστάσιο και να ανοίξει την παραγωγή ήταν ήδη κατελημένο ε, βρέθηκε άνθρωπος εκπρόσωπος των καταλήψον στην Αργεντινή για να βρεθεί εδώ να συζητήσει μαζί τους και ποτέ δεν έχουν αφήσει κανένα ακόμα και το παραμικρό ε, μικρό σποράκι της λογικής της να πέσει κάτω. Βρίσκονται ε, γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα στην ε, ομοσπονδία τους έχουν και μια ε, διεθνή ας πούμε ομάδα όπου με εναραγή διάφοροι ας πούμε ε, συναγωνιστές και συνάδελφοι Αργεντίνοι βρίσκονται ας πούμε ε, σε όλους Αντιλαμβάνονται βέβαια δε ότι αυτή τους η προσπάθεια παρόλο που μπορεί να είναι μικρή, εξαιρετικά μειοψηφική όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα με το ένα παράδειγμα το μοναδικό της βιωμέν ε, παρόλα αυτά δεν είναι επιματέο γιατί έχουν διδαχτεί από το ίδιο του το παράδειγμα θα πω μόνο το εξής πριν το 2001 ένα και μοναδικό εργοστάσιο από το 1994 κρατούσε στην άκρη ας πούμε ε, μια επαρχία έξω από το Βουένας ε, Άιρες ε, μια μικρή επιχείρηση με αυτά τα χαρακτηριστικά ε, ήτανε Ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό, όπω είναι η βιομηχανία σήμερα εδώ, είχε στοιχειώδη χαρακτηριστικά αυτοδιαχείριση και πορευόταν με πάρα πολλέ εξαιρετικά μεγάλε δυσκολίε για τα ίδια τα μέλη του. Παρ' όλα αυτά, αυτό ο σπόρος τη μικρή ύπαρξη ενό εργοστασίου σε μια άκρη έδωσε όθηση στο ότι μπορεί να γίνει όταν ήρθε η ώρα τη κρίση, όταν ήρθε η ώρα τη ανάγκη, όταν εκατοντάδες χιλιάδε εργαζόμενοι χάσανε τη δουλειά του και βρέθηκαν στα κάγκελα των εργοστασίων και των επιχειρήσεων που μέχρι, προε... μέχρι προχθές ε, δουλεύανε ήταν εκεί που μπήκε ε, η σπίθα ότι μπορεί να γίνει, ότι μπορεί να υπάρξει κατά τη γνώμη μας αυτή είναι και η μεγαλύτερη χρησιμότητα του παραδείγματος της Βιομέ ε, στον ελλαδικό χώρο στο να μπορέσει δηλαδή να βάλει αυτό τον ε, σπόρο ε, τώρα έχω πάρα πολλά να πω αλλά νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τώρα που ήρθε και ο, και ο Μάκης ε, να μείνουν αρκετά πράγματα ε, και για την κουβέντα μετά που νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε Ευχαριστώ Γεια <γιζιά> σας Συγχωρείτε τα λεωφορεία είναι για Κοιο είναι? και λίγο μια Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι είπε η Χρυσή. πολλά και λέμε πάρα πολλά τόσο που αποτρέπω να και το βιβλίο γιατί Λοιπόν, αυτό που έχουμε εντοπίσει και, έχει... και έχουμε μιλήσει με τη συνέλευση είναι καταρχήν ε, ότι ο Ροζέρ ε, εδώ πέρα κάνει μια αναφορά ε, είναι, είναι παρατηρητής, ακαδημαϊκός παρατηρητής και μας κάνει εντύπωση ότι κάνει ε, κάνει την αναφορά αυτή σαν ε, δεν, δεν παρεμβαίνει δεν θέλει να καθοδηγήσει τον αγώνα των ε, ανεκτημένων εργοστασίων και αυτό το, το δίνει μια αξία ε, κάνει την κριτική του για τα για τα ανακτημένα εργοστάσια και το πώς το βλέπω καθένας αλλά δεν, δεν προσπαθεί να το καπελώσει ε, και επίση χρησιμοποιεί μια πολύ κατανοητή γλώσσα, ε, τόσο που μπορεί να το διαβάσει ο καθένας Εμεί σαν λαϊκοί άνθρωποι που είμαστε ε, το διαβάσαμε και αμέσως σαν μεθιστόρημα τρέχει ε, βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πήγξε ρόλο δεν ξέρουμε ισπανικά, αλλά πρέπει να πήγξε μεγάλο ρόλο και ο μεταφραστής γιατί το έδωσε όμορφα και μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Ε, στα πρώτα κεφάλαια ε, κάνει μια αναφορά, γενικότερη αναφορά, για τα, ε, τις πρώτες μέρες πώς ήταν τα εργοστάσια και όλα αυτά. Μια πιο εξειδικημένη αναφορά. Ε, εκεί πέρα βλέπεις, ε, ε, εμείς τουλάχιστον, είδαμε τις δικές μας ζωές. Είδαμε το τι περάσαμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν το περνάς, όταν το ζεις, ε, όταν είσαι μέσα στη φωτιά... Ε, δεν καίγεσαι. Όταν βγαίνει, καταλαβαίνει ότι έχει εγκάβματα. Και έτσι ακριβώ δεν, δεν καταλάβαμε πώ περάσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν διαβάσαμε το βιβλίο, είδαμε ε, το τι περάσαμε μέσα από αυτό το βιβλίο. Άσχετα αν γράφτηκε ε, πολλά χιλιόμετρα μακριά από εδώ, χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από εδώ, ε, μετά λίγο παραπέρα μπαίνει στη γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί. Και εκεί πέρα, όποιο διαβάσει το βιβλίο, θα δει. Να, έτσι όπως εξιστορείται η πολιτική κατάσταση θα δει πολλές ομοιότητες με την ελληνική πραγματικότητα πολλές ομοιότητες τόσο που βλέπεις ότι ακόμα και η αλλαγή των κομμάτων ε, είναι πολύ κοντά σε αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα ε, βέβαια εκεί επειδή είναι δέκα χρόνια πριν από μας, ελπίζουμε να μην έχουμε την κατάληξη που έχουν αυτοί όπως εξελίσσουν τα πράγματα ε, σε αυτό, αυτή την κατάρκη που έχει η αργεντινίκη κοινωνία ε, Οι ομοιότητες εκπλήσουν σε μεγάλο βαθμό ε, σε όλα τα πράγματα ε, τόσο που βγαίνει το συμπέρασμα ότι όπως λέμε ε, ότι το κεφάλαιο είναι παντού ίδιο ε, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κεργατική τάξη σε όποιο κομμάτι να πας τη γης είναι ακριβώς η ίδια Ίδια πονάει, ίδια αγαπάει Ίδια τα παιδιά Ίδια πράγματα ζητάνε, ίδιες ανάγκες έχουμε ε, Τώρα γίνεται και αναφορά Φυσικά ε, Συνδέεται πολύ Με το παράδειγμα της βιομέ. Και από ό,τι λένε τα παιδιά στο ε, πρόλογος ε, Ότι ίσως αν δεν υπήρχε βιομέ Να μην υπήρχε και η, η, η ανάγκη κτύ, του Να βγάλουν αυτό το βιβλίο Να του εκτυπώσουν αυτό το βιβλίο και ίσως να έχει κάποια σημασία γιατί τα παιδιά συμμετέχουν είναι μέσα του εργοστάσεις συνέχεια ζουν την κατάσταση από μέσα οπότε μέσα από αυτό το βιβλίο ίσως εξέφρασαν και αυτό που έχουν ζήσει και τα παιδιά της κυβέρνηση της πολιτής Στην προκειμένη περίπτωση τώρα εδώ πέρα γίνεται μαζί με την πρόταση στο βιβλίο εμείς βρήκαμε μια ευκαιρία να κάνουμε και την πρόταση την πρόταση που έχουμε ε, αυτή εδώ πέρα που ξεκινήσαμε ένα εργοστάσιοboy που δουλεύουμε ε, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι αυτό το πράγμα δουλεύει και άρα ε, μαζί με την ευκαιρία αυτήν της παρουσίας του βιβλίου, ερχόμαστε να κάνουμε και μια πρόταση προς την εργατική τάξη και προς την κοινωνία γενικότερα την εργατική τάξη ότι το να εφόσον το εργοστάσ ή ε, η επιχείρηση που δουλεύεις ε, βλέπεις ότι δεν πάει καλά, εγκαταλείπεται, αρχίζει να μην πληρώνει κάτι, αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα, ε, κατευθείαν πρέπει να αρχίζει να υποψιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ε, στις περισσότερες των περιπτώσεων ε, οι εργάτες που δουλεύουν μέσα οι πάλι, ξέρουμε, ε, λένε, έλα μωρέ, λίγο να βοηθήσουμε να πάει παραπέρα. Το παραπέρα είναι αποδειδειγμένο ότι είναι γκριμός. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Αυτό που μπορεί να το σταματήσει είναι μονάχα όταν πάρουν τα πράγματα, η εργατική τάξη όταν θα πάρουν αυτοί που ξέρουν πώ δουλεύει το εργοστάσιο. Στην προκειμένη περίπτωση, τώρα α μιλήσουμε για τα εγκατελειμμένα σε πρώτη φάση, τα εγκατελειμμένα εργοστάσια που έτσι κι αλλιώ ε, τα έχουν εγκαταλείψει οι διοκτήτες. Εκεί τι γίνεται, Είναι ένα κουφάρι που σε κάθε περίπτωση, αν δεν το φυλάξουμε το, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε, αν δεν το φυλάξουμε και μετά από 6 μήνε. Σε αυτό το εργοστάσιο, ε, αποδεδειγμένα, έχουμε ένα εργοστάσιο πάνω στη Σαλονίκη, δεν υπάρχουν ούτε τα τούβλα. Και συνήθως βγαίνει ο ιδιοκτήτης που είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη του εργοστασίων λέει έλα μωρέ, οι γύφτη τα κλέψαν. Λοιπόν, θα σας το λέω εκ πείρας, πιο γύφτους από τα φυτικά δεν υπάρχει. Αυτοί τα παίρνουν όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και τι κολόνε θα μπορούσαν να ξεπατώσουν να το κάνουν. Αλλά δυστυχώ έχουν για πολλά σίδερα κάτι και δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λέμε: η σε αυτή αφορά την εργατική τάξη αλλά και όλη την κοινωνία. Το πώ μπορούμε αυτό το πράγμα να πάρουμε στα χέρια μα τι τύχε μα, να πάρουμε στα χέρια τα δικά μα τι ζωέ μα, να πάρουμε στα χέρια μα αξιοπρέπειά μα. Και να μπορούμε αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε μόνοι μα. Και σε επίπεδο εργασία αλλά και παραπέρα. Αυτά είχα να πω. Καθιστεύω στο τζάμπο.